το οποίο δεν θα έχει και τέλο. Όπω δεν έχει τέλο στη ζωή μας. Σε μία πόλη της κεντρικής Ελλάδος, μία κοπέλα πήρε το διχείο της, της ιατρικής, χαριτωμένη κοπέλα, νέα κοπέλα, και ετοιμάστηκε για το κάποιο. Μου λέει ο πατέρας της, προετοιμασίες, χαρές ε, την παραμονή το σπίτι έλαβε όλα στολισμένα ανεβαίνει η κοπέλα σε μία σκάλα να φτιάξει μία κουρτίνα και πέφτει νεκρή από ενεργικό σοκ κάτι άγγιξε και πέθανε και την άλλη μέρα αντί να γίνει ο γάμος έγινε η χηδία, την εντύσσανε μύθι, την στολίσανε με τα λουλούδια του γκάμου, της φορέσανε το στεφάνι και προσπαθούσανε να συγκρατήσουμε το παιδί τον γαμπρό που πήγε και ήθελε να πέσει κι αυτός μέσα στον δάμο και να θαύσανε μαζί στη Τι να πει κανείς για το θάμιτο. Από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Όταν είπανε στον Χριστό ότι πέθανε ο φίλος ο Λάζαρος είναι από τις λίγες φορές που αναφέρουν το Ευαγγελίο ότι ο Χριστός έκλαψε; Δεν άρχισε να δίνει να πει δεν πειράζει, γλίτωσε από τα πάσα, να τη ζωή και τώρα είναι καλύτερα εκεί που πήγε, αλλά τι έκανε. Τον ανέσκησε. Τον ξανάφερε πάλι σε τούτη τη ζωή. Όταν ε, πέθανε ο γιος της κύρας λένε τα Ευαγγέλια και πηγαίνει να τον φάξουν και έκλαιγε η μάνα του δεν την παρηγόρησε, δεν τη είπε να στενε ο γιος είναι καλά εκεί που είναι. Τον ανέστησε, τον εξανάφερε σε τούτη τη ζωή. Από αυτό που βλέπουμε, ένα πράγμα ο ευθόρμος, Ότι ο θάνατος είναι κάτι ξένο από τη ζωή μας. Είναι κάτι που δεν το θέλει ο Θεός. Αυτό το σκύσιμο της ψυχής από το σώμα δεν ήταν στο σχέδιο και στο πρόγραμμα του Θεού. Λέει η ίδια η Αγία Γραφή, «Ο Θεός, θάνατο, ου και ποιήση". Αλλά έγινε κάτι που δεν το θέλει ο Θεό, όπω και τώρα γίνονται πράγματα που δεν τα θέλει ο Θεό, όπω δυστυχώς στιγμή θα συνεχίσουν να γίνονται πράγματα που δεν τα θέλει ο Θεό. Λέει ένα μεγάλο άγιος τη Εκκλησίας, το διαβάζουμε στη νεκρόσιμη ακολουθία. Αλίγο, τι αγώνα έχει η ψυχή όταν χωρίζεται από το σώμα. Όσο δακρύει τότε, πόσα κλαίει και δεν υπάρχει αυτός που θα την ελεήσει. Γυρνάει τα μάτια στους αγγέτους και δεν βρίσκει καμία βοήθεια. Απλώνει τα χέρια στους ανθρώπους και κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει. Λέει ο Άγιος Γρηγόριο ο Μέγας, ότι αυτή είναι μια φρικαστική για μας ώρα, η ώρα του θανάτου. Πόσο τρόπο θα καταλάβει εκείνη την ώρα την ψυχή μας και εκείνη την ώρα πόσο έντονα θα θυμηθούμε τις αμαρδίες μας και θα λυγισμονήσουμε όλες τις περασμένες εφηγισμένες στιγμές της επίγελας ζωή μας. Ο θάνατος είναι ένας εχθρό, εχθρό τη ζωής και πρέπει να εγκλείψει. Ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι η ζωή». Εφόσον ο Χριστός είναι η ζωή τότε ο θάνατος είναι και εχθρός του Χριστού και πρέπει να καταργηθεί. Λέει ο Απόστολος Παύλος «Έσχατός τελευταίος». Εχθρός καταργείται ο θάνατος. Γι' αυτό ο Χριστός απέθανε λέει το Ευαγγέλιο υπέρ του κόσμου ζωή για να ζήσει ο κόσμος θανάτου θάνατον πατήσας μπαίνοντας στο βασίλειο του θανάτου μπαίνοντας στο χώρο του θανάτου με τον δικό του θανάτο για να καταπατήσει τον θανάτο αλλά αν είναι έτσι για να καταπατήσει το θάνατο με την ανάσταση του δικού του σώματος αλλά αν είναι έτσι τότε βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι παράξενο, από τα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού συμβαίνει μέχρι σήμερα. Άλλο θάνατος είναι κάτι τόσο χριστό και αποτρόπαιο, που χρειάστηκε να πεθάνει ο ίδιος ο Χριστός για να τον ενικήσει. Τότε πού συναντάμε ανθρώπους που θέλουν να πεθάνουν. Λέει ο Πώστολος Παύλος, επιθυμώ αναλύσα. Θέλω να πεθάνω, προτιμώ να πεθάνω. Λέει ο, ο Άγιος Ιγνάκηλο ο Θεοφόρος την ώρα που θα τον κατασπαράσε με τα θηρία. τώρα αρχίζω να ζω. Λέει μια άλλη αγία όταν την είχαν πετάξει στα θηρία, πότε θα μα ρίξουμε στα θηρία που λένε. Και ήδη την είχαν αφήσει και την κάνανε κομμάτια. Το αίμα τη το χώμα, και αυτή αναρωτιόταν, πότε θα μα ρίξουμε στα θηρία. Για να φτάσουμε μέχρι σήμερα, αυτή η στάση των Αγιών διατηρείται μέχρι σήμερα. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα έναν φοβερό ασκητή των ημερών μας, κοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια, τον Γέροντα Ιωσήφ, τον Ησυχαστή, ο οποίος είπε στα καλοκαίρια του, «Μου είπε η Παναγία ότι το 15 Απ. θα με πάρει, θα πεθάνει». Και ήρθε ο 15 Απ τελείωσε η αδερνεία, ξημέρωσε και ο φοπής ακόμα ζούσε και άρχισε να συνεχωριέται γιατί ζω ακόμα αφού μου είπε ότι θα με πάρει και όσο και η ώρα και, ανέ, και δεν γινόταν τίποτα τόσο και συνεχωριόταν οπότε είπανε τα καλογέρα γιατί μη συνεχωριέσε γέροντα θα κάνουμε μέχρι κομποσκυνάκια και θα κοιμηθείτε Είναι απίστευτο. Εμείς λέμε στον άλλο να κάνει κάμια προσεχή, να γίνω καλά, να μην πεθάνω και εκείνοι κάναμε προσεχή για να πεθάνει. Σκορπιστήκαμε λέει γύρω στα βραχάκια, κάνουμε προσεχή και μετά από λίγο ο παππούς κάτι είδε, κάποιος είδε, έφεξε το πρόσωπό του, φωνέξε. Ελάτε λέει, ελάτε, φέρτε. Τρέξανε κοντά του, πήρανε την ευχή του. Κάτι είπε, έγινε το κεφάλι του, έκλεισε τα πατάκια του και Αυτό Αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε σε ένα φοβερό βιβλίο που λέγεται Έκφραση μοναχικής εμπειρίας». Είναι έκφραση της μονή του Λαθού. Και έχει μέσα τα γράμματα αυτό με το ασκήριο. Δεν έχει τέλος η ζωή μας. Αυτό είναι κάτι που λίγο το σκεφτόμαστε και ακόμα λιγότερο το καταλαβαίνουμε. Από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να υπάρχουμε θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Απλώς αλλάζει ο τόπος τη ύπαρξή μα. Αλλιώς υπάρχουμε σαν έμπρια μέσα στη μήτρα της μητέρας μας. Ζωή είναι, ζω, ζούμε, ζωντανοί είμαστε, αναπαθμένοι είμαστε, μας αρέσει. Μας αρέσει να μείνουμε σε, σε αυτόν τον τρόπο της ζωής, δεν θέλουμε να την εγκαταλείψουμε, Γιατί? Γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι ταυτόχρονα με αυτή τη ζωή που ζούμε μέσα στην χειλιά της μάνας μα. Υπάρχει την ίδια στιγμή και ένας άλλος κόσμος, το ίδιο υπάρχει τόσο. Πώς να πεις, πώς να μιλήσεις σε ένα έγκλειο για τα λουλούδια; για ένα βιβλίο, για το ηλιοβασίλεμα, για τον ήλιο πουλάβει, για την αγάπη δύο νέων. Πώς να πεις, δεν το ξέρει ότι υπάρχουν, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν. Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε ευθυγισμένοι μέσα στην σκοτεινή ζεστασιά της μητέρας μας, που κολυμπάμε. Γι' αυτό δεν θέλουμε να την εγκαταλείψουμε, ωστόσο μέσα από ένα στενό πέρασμα και πόλους και κλάματα, την εγκαταλείπουμε αυτή τη ζωή και ερχόμαστε εδώ που βρισκόμαστε τώρα και είμαστε και εδώ αναπαυμένοι και είμαστε και εδώ ευθυγισμένοι και μας αρέσει που είμαστε εδώ και δεν θέλουμε να φύγουμε και όμως θα ξαναπεράσουμε πάλι από ένα στενό πέρασμα το στόμιο του τάφου, για να γεννηθούμε και να συνεχίσουμε να υπάρχουμε σε μία διαφορετική μορφή ζωής. Να είστε σίγουροι ότι όπως τώρα δεν θέλουμε να ξαναγυρίσουμε πάλι η συμπιλιά της μα και μέσα σε αυτά τα σκοτάδια. Να είστε σίγουροι πως έτσι και τότε έτσι και τώρα κανένας από αυτούς που πέρασαν στην συνέχεια της ζωής δεν θέλει να ξαναγυρίσει εδώ που βρίσκομαστε εμεί τώρα. και α είμαστε ευθύχισμένοι. Με άλλα λόγια, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, δεν υπάρχει θάνατος. Παραγωνά θα για τον οποίο θα μιλήσουμε αργότερα. Είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε αθάνατοι. Από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να υπάρχουν, θα συνεχίσουμε να υπάρχουν. Εξαφανιζόμαστε με έναν τραγικό τρόπο, σε μία περίπτωση μονάχα, όταν αποκοβόμαστε από τον Θεό, από που είπε «εγώ είμαι η ζωή». Δεν είναι τυχαίο το ότι ερχόμαστε πολύ συχνά με ανθρώπους που κινήθηκαν εν Κυρίου, με Χριστούς Χριστιανούς, με Αγίους και δεν μπορούμε με τίποτα να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους που κινηθήκαν έξω από την Εκκλησία και τη Χάρη του Χριστού. Πού έχουν πάει αυτοί, πού βρίσκονται. Σας είπα ότι ερχόμαστε σε επαφή όμως με τους ανθρώπους που έχουν κοιμηθεί εν κυρίω. και δεν εννοώ μόνο τους Αγίους οι οποίοι με τι εμφανίσει τους Μα βεβαιώνουν αυτό που είπε ο κύριο ότι εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή, αλλά και στην καθημερινή μας ζωή συμβαίνουν γεγονότα που μα πείθουν πω όταν κλείσουμε τα μάτια μα εδώ, τα ανοίγουμε κάπου αλλού. Ένα κύριο, ο οποίος είναι τώρα εδώ ανάμεσά σας και με ακούει, μου είπε πως η κόρη του σπουδάζει στην Πάτρα και εκείνος ζει με τη μητέρα εδώ, στην Αθήνα. Μια νύχτα εμφανίζεται ο πατέρας που έχει πεθάνει και μια νύχτα η κόρη του στην Πάτρα βλέπει στον ύπνο της τον τον πατέρα του κύριου που μου λέει και τη του παππού. Σήμερα απόψε κοιμόταν η κοπέλα στις πέντε μετά τα μεσάνυχτα το πρωί θα έρθω και θα πάρω τη γιαγιά Ξυπνάει η κόρη το πρωί παίρνει τηλέφωνα εδώ στην Αθήνα πραγματικά στις πέντε η ώρα είχε κοιμηθεί η γιαγιά της είχε έρθει ο παππούς και την πήρε που σημαίνει ότι ο παππούς θα ακόμα ετοιμάζουμε ε, την εθάψαμε λέει ο άνθρωπος, ετοίμασε τα χαριτιά, μαζί με τη γιατρό που έκανε την πιστοποίηση του θανάτου της μητέρας του, πηγαίνουμε να αφήσουμε την ταυτότητα και τα διάφορα πιστοποιητικά στο αστυνομικό τμήμα. Και είπε στην γιατρίνα αυτό που είδε η κόρη του. Και λέει, γιατρίνα αυτό δεν είναι τίποτα. Τέτοια ξέρω πολλά, επειδή είμαι σε τέτοια θέση, σαν γιατρός, πολλά λόγω της δουλειάς μου. Και τι δουλεύει για τον κουμπάρο της. Ο κουμπάρος είναι ταξιτσής, ο οποίος κάνει διάφορα δρομολόγια, παίρνει μια κοπέλα. για παράδειγμα από το Ελευθέρες Μεντεζέκος από το αεροδρόμιο και την εφέρνει γιατί η κοπέλα ερχόταν από το εξωτερικό και την εφέρνει εδώ στην καλλιέργεια, στο σπίτι τη. Στάτουν στο σπίτι, κοιτάζουν την ταχύτητα, τι έγραφε το ταξίμετρο, δουλεύει η κοπέλα το πορτοφόλι, λέει χίλια, συγγνώμη, από το εξωτερικό έρχομαι και όλα να φέρω τα χρήματα από μέσα. Μπαίνει μέσα, περίμενε ο άνθρωπο. Περίμενε, περίμενε, περίμενε, περίμενε, πέρασε ένα τέτοιο τόπο, βγαίνει, χτυπάει την πόρτα, βγαίνει μια κυρία. Συγγνώμη, λέει, ο ταξιδός έφερα την κόρη σα. γιατί του είχε μιλήσει εικόν, έφερα την ασοφία και περιμένω τα λεφτά γιατί πρέπει να φύγω. Λέει, εκείνη, τι λες που έφερα την κόρη σα και θέλω τα λεφτά για να φύγω. Βάζει εκεί και τα κλάματα, άρχισε να τρέμει, μπαίνει μέσα και άρχισε να φωνάζει. Δεν και αυτό τρομαγμένο, μέσα, τι τη έκανε, τι τη είπε. Ακόμα και ο άντρα τη γυναίκα, ο πατέρας της γυναίκας, βγαίνει και είδε τη γυναίκα του σε κατάσταση σοκ. Και βάζει τις σκορμία, Τι έκανε, Σκριστιανέχου, τι Μέρα που είναι σήμερα δεν μα αφήνει τον κόνο μα. Ο ταξιδιώτη, Άσε, που άντρα, δεν σημαίνει τίποτα. την κόρη σα από το αεροδρόμιο και θέλετε τα λεφτά μου για στην κόρη μας λέγεται ένας και γυρνάει το κεφάλι Γυρνάει και το Τατσιτζί στο κεφάλι και είδε ότι τραπέζι ήτανε η φωτογραφία της κοπέλα και τα κόλυπα. Γιωρτάζενε και γιωρτάζενε. Εκτελούσαν, τα δύο χρόνια το μνημόσιο. Ο Τατσιτζίς φυσικά δεν μπορούσε να το δευτεί. Τι λέτε μόνοι, αφού εγώ έφερα την τώρα και δεν την μέσα σε δυο λεφτά ούτε στον δρόμο καθόμασα με στον στόμα όσο να την έφερα μιλάγανε ο πατέρας άρχισε και αυτός να, να τρέμει ο μου του λέει «Πάρε τα λεφτά και φύγει» αλλά λέει «Δεν είναι η φαντασία μου» «Η κόρη σας μου είπε ότι ανήκετε στη Λευκάδα επιχείρηση» με το πράδο συγγενείς σας, για να μικιάσετε και ανοικευζόμενα δωμάτια. Οι κόρες σας μου είπε ότι η γυναίκα σου θα τακτοπίσει πληρονομικά τη της στην Πάτω. Πώ μπορούσε να τα ξέρω εγώ αυτά, αν δεν μουτάμε κόρες Τι θέλετε να πείτε τώρα. Ο πατέρας σωριάσε και σε μια χαρέτια. Εκείνος λέει, άρχισε να φωνάζε. Κατάλαβε ότι κοπέλα λέει κάπου έχει μπησε, κάποιο δωμάτιο. Σοφία, κορίτσι με εδώ είσαι, εδώ είσαι. Σοφία, Σοφία, μπαίνει. Ψάχνω λέει όλα τα δωμάτια. Οι γονεί είχαν παραλύσει και κλαίγαν και οι δύο. Η γυρνάει ο καθιστή, είχε αρχίσει και έτρεπε και Πατάλογο, δεν είχε νόημα να του πούνε ψέματα οι γονείς. Έβλεπε τη φωτογραφία, έβλεπε τα κόλυμα. έβαλε καθώς Πάρε τα λεφτά τη και αυτό σε και έκατσε λέει και πήγε και εγώ στο μνημόσυρο και κοιτάζερα όλοι οι παραξενεμένοι ποιος ήταν αυτός ο ξένας που έκλαιγε μαζί με τους γονείς. Κοιτάξτε, δεν είναι ένα και δύο αυτά τα περιστατικά. Ένας παπάς είναι εδώ σχημείο στον Πειραιάπη, στο Κερατσίνης, στην Υγεία Βαρβάρα ήρθε να μία εξελίσσε η Χριστιανή, ναι με πολλά παιδιά από έναν εξύ, εντελώ αγράμματι, αλλά το κοπέλα και ήρθε να, να την εδώ, να με εξομολογηθεί Αγράμματα εντελώ, δεν ήξερε ούτε προσεχία ούτε τίποτα, μόνο το σταυρό τη ήξερε να κάνει. Αυτά τα αναφέρει σε ένα βιβλίο που έβγαλε τώρα τελευταία. Ούτε ήξερε τι θα πει η σοβολόγηση, δεν είχε περάσει ποτέ κανένα πνευματικό από το Ελισίδη. Η νέα αυτή η αρρώστησε βαριά και πέθανε. Δύο πιστοποιητικά θανάτου εντωμεταξύ. Ένα από τον γιατρό του φορητού που πιστοποίησε το θάνατο και ένα από το νοσοκομείο. Γιατί αρρώστη την πήγανε στο νοσοκομείο και πέθανε εκεί στο νοσοκομείο. Εκδόσαν και, και οι γιατροί του νοσοκομείου πιστοποιητικό θανάτου. Και περιγραφτώ την ετοιμάστηκαν να την εφάψουν ενώ εκείνη βρέθηκε ξαφνικά στην βασίλεια των ουρανών. Δεν σα λέω τι είδε, τι έζησε, τι άλλα πράγματα. Μόνο τούτο. Ότι την υποδεχτήκαν εκεί μια ευσεβή και πολύθρωπη μοναχή. Μια θελοπία. Ξακουστεί για την αρεθίδηση όσο ζούσε στο νησί και ένας αγαθούλης άνταξης, Ο εδώ κάτω στον κόσμο, λόγω της αγαθότητάς του, ήταν ο περίγελος, δυστυχώς των φορικών. Τον πήραζαν, τον φρονόητευαν, του διάφορα, τον περέπτσαν με γομολογίες και τα δείθαν καλά παιδιά, κολουθώντας το παράδειγμα των μεγάλων, όχι μόνο έκαναν τα ίδια, αλλά και του πετούσαν και ντομάτες. Πεθαίνοντα όμω ο Βαρπαθανάης βρέθηκε στον παράδεισο. Υποδέχτηκαν λοιπόν την κυρία Κατερίνα ένα ευίκο άγγελο, η μοναχή, και ένα μάρτυρα. Ο Βαρπαθανάης. Και λέω ο μάρτυρα γιατί μαρτύρο υπήρξε η ζωή του Πανεπιστημίου. Και αφού η, κυρία Κατερίνα, αφού η Κατερίνα έζησε, ό,τι έζησε, τη άρεσε. Και ήθελε να μείνει. Δεν ήθελε να γυρίσει πάλι σε αυτόν τον κόσμο αλλά κάπως εσύ το βλέπεις, εκείνο το και τις έδειξε κάποιο ανάμεσα, σε αμέτρητα άλλα που υπήρχε. Είναι το δικό σου και όπως βλέπεις είναι γεμάτο με λάδι. Δεν ήρθε λοιπόν ο καιρός. Θα γυρίσεις πίσω. Και ξαφνικά βρεθήκαν έξω από αυτό το παλάτι στο οποίο την είχαν οδηγήσει οι μοναχοί και ο... των βαθανάσης. και καθώς ε, πορευόντουσαν η Κατερίνα Αγγέλου και αυγιαγγέλου να ψάνουν συνεχώ και ασταμάτητα την Κυριακή προσεκλή, δηλαδή το πατριμόν. Τέτοιαλαν και ξανάρχισαν. Και πάλι από την αρχή και πάλι από την αρχή, μέτρη φορέ. Μέχρι που έφτασε που δεν Αλλά, εν όπου που την είχαν υποδεχτεί οι μοναχοί και οι προπαθανάστε. Αλλά εντωμεταξύ εκείνη είχε μάθει το πατριμόν. Τώρα που φεύγει και επιστρέφει πίσω, τη είπε η μοναχή, πρέπει να μάθει και το πιστεύω. Διότι μέσα σε αυτό κρύβεται η ουσία και η αλήθεια τη πιστόσα, η αλήθεια τη εκκλησία, του ταποθέντω και αναστάτω εκ νεκρών Ισού Και η Κατέρινα στο σημείο αυτό ανοίγει τα μάτια τη, ενώ μεταφύγει τη έλεγε τη Πιστεύω σε ένα Θεό, πιστεύω σε ένα Θεό. Και βλέπω ότι βρίσκεται μέσα στην νεκρόκρασα, σκεπασμένη με λουλούδια, και μια εικόνα στα χέρια τη. Και σηκώνεται λέγοντα: Πιστεύω σε ένα Θεό. Μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε. Ο άντρας της, τα παιδιά της, οι συγγενείς, σκορπίστηκαν ξεφωνίζοντας, προς όλες η κατευθύνσεις. Εκείνη σηκώθηκε, τα λουλούδια από πάρκυς και αφού έξαλε η Χριστός Ανέστη, άρχισε να φωνάζει. Ελάτε να σας δηληθώ. Πώς είναι οι μετά στη ζωή μετά τον κάθε. Ναι, ζούμε. Το είδαμε σε αυτά τα δύο σύντομα παραδείγματα που σας ανέφερα. Του ταξιζή και της κοπέλας που μετέφερε και που μιλάγανε επί ώρα. Και τις κυρίες ταπερίμες, η οποία ζει ακόμα, δεν έχει πεθάνει η και ζει και ο Παπάς που την εξομολόγησε. Σας είπα και του είναι. Και που μας δείχνουν, μας βεβαιώνουν ότι υπάρχει ότι η ζωή συνεχίζεται. Πώς είναι όμως μετά το θάνατο. Οι πατέρες λένε ότι αυτοί που φεύγουν διατηρούν τη μνήμη τους, διατηρούν την αυτοσυνειδησία τους. Πριν λίγες μέρες μου είπε ένας γιατρός, φίλο μου γνωστός μου, για κάποιον πελάτη του, ο οποίο του λέει θα σου πω, αλλά σου λέω με μεγάλη δυσκολία. Και δεν το έχω πει σε κανέναν άλλον, γιατί δεν θέλω να με κοροϊδέψουν. Όταν μου κάνατε την εγχείρηση, λέει ο Ιωσήλιο, πέθανε. Και έβλεπα τον εαυτό μου από ένα ορισμένο ύψος. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε ζήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ ο τρόπο που η ψυχή βγαίνει από το σώμα είναι η ίδιος είναι κοινό σε όλους τους ανθρώπους, είτε είναι χριστιανοί, είτε είναι εκτός του χριστιανισμού, όλοι πεθαίνουμε με τον ίδιο τρόπο. Το πρόβλημα, το θέμα είναι το τι γίνεται από εκεί και μετά. Έβλεπα τον εθώμα από ένα ορισμένο ύψος. Έβλεπα το σώμα μου από πάνω. εσά που πήγαινε οφώσασα και τον ερωτάει η πτύπωση μου, πώς το βλέπες, τι έβλεπες και λέει αυτό, έβλεπα τα χέρια μου είχε συναίσθηση όχι μόνο από το ότι υπήρχε αλλά ότι είχε και κάποιο σχήμα αυτό μου θύμισε μια λεπτομέρεια που αναφέρεται στο συναξάρι στην ιστορία του Αγίου Ραφαήλ και των άλλων αγιών που εμφανιστήκαν πριν μερικά χρόνια στη Μυκηλίνη, λέει ένα άντρα. Ο Άγιο Ραφαήλ εμφανιζόταν συνέχεια και τον Άγιο Ραφαήλ τον είχαν σκοτώσει οι Τούρκοι πριν 400 χρόνια και εμφανίζεται τώρα και γίνονται διάφορα. Αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε στο βιβλίο Σιμίων Μέργων του Φωτεινικού και λέει ένα άντρα, ήταν ομορφάντρα ψηλό. Με, γκριζογά, με γκρίζα μάτια, με όμορφα γκρίζα μάτια και το αυτό το αναφέραμε και άλλοι, είχε όμορφα γκρίζα μάτια ο που σημαίνει ότι μετά την κίνηση μας θα διατηρήσουμε τα χαρακτηριστικά μα αυτά που έχουμε σε τη ζωή ε τούτο, το σώμα, ετούτη τούτη τη μορφή, αυτό φανερώνεται και υπενηφτικά μέσα σε Ευαγγέλια. Όταν λέει ο Χριστό, ότι ο, στην παραβολή του φτωχού λαζάρου και του πλουσίου, ο πλούσιο έβλεπε τι ψυχέ στο παράδεισο, στην αγκαλιά του Αβραμπλίου και είδε και τον φτωχό λαζάρου. Και παρακαλέει τον Αβραμ Στύρπτον να μου δροσίσει λίγο τη γλώσσα με λίγο νερό. Τον εγνώρισε. Διατηρούμε. Τα χαρακτηριστικά μας δεν θα αλλάξουν. Απλώ θα πρέπει να ξέρουμε ότι θα γνωριζόμαστε μεταξύ μας και ότι και μετά την δευτέρα παρουσία του Χριστού και μετά την τελική κρίση θα γνωριζόμαστε. Οι φίλοι θα γνωρίζονται, οι γονεί θα γνωρίζουν τα παιδιά του, τα παιδιά του γονεί. Δεν θα σκορθούσουμε. Μια οικογένεια είμαστε εδώ, μια οικογένεια θα είμαστε και εκεί. Και όχι μόνο αυτό αλλά θα γνωρίσουμε και ανθρώπους που δεν τους είχαμε ξανασυναντήσει ποτέ πριν. Πριν λίγους μήνες μου είχαν δώσει ένα μνημονεύω το όνομα κάποιας γυναίκας, η οποία κοιμήθηκε και άφησε τρία παιδιά. Από τα τρία, το ένα, Ας μην πούμε το όνομά του, είναι 10 χρόνια και αυτό φαίνεται του στίχησε αυτού περισσότερο το ότι έχασε τη μαινότητα του. Και μια μέρα μου λέει ο πατέρας μου ο οποίος και αυτός είναι τώρα εγώ και με Έρχεται μου λέει και μου λέει ο μικρός, μπαμπά απόψε ήρθε η μαμά και με πήρε και είναι καλά. Α, που παιδάκι μου, είδες, ότι Παριποργέται το παιδί με όνειρα, Από, για να απολύνει ο σου το χώρο που γνώρισα το θάνατο της μητέρας σου, ωραία. Και πού πήγατε, Πήγαμε με ψηλά. Είδες, έτσι είναι η Είναι καλά, γι' αυτό και εσύ να μη είσαι με χωριές, το άλλο βράδυ. Μπαμπά ήρθε πάλι η μαμά. Εκείνος άρχισε να το σκέφτεται. Και πού πήγατε παιδί μου, ψηλά, σε ένα μέρος, με λουλούδια, με δέντρα, με μικρά σπίτια, ε, ένα από αυτά ήταν ειδικό τη και είχε και τύπο που τον περιβιώκανε είχε πουλάκια Την άλλη να ρωτωξάνε από αυτά, πιεστά ήταν μέρες Τι τότε άρχισε ο να ρωτάει Διάφορα, ήθελε να μάθει περισσότερα Έχει βουλάκι, όχι, είναι παιδιά ε, Έχει ήλιο, όχι, αλλά όλα είναι φωτιά. Ήτανε και άλλοι εκεί Ναι, ήτανε, τι λέγανε Συζητούσε με λέον μικρό μεταξύ τους. Τι λέγανε, λέει ο πατέρα. Δεν άκουγε ο μικρό. Δεν άκουγε τη φωνή εκείνο που δεν είχε γνωρίσει. Αυτό που όρισε τη φωνή την άκουγε. Μεταξύ εκείνων των οποίων δεν είχε γνωρίσει ήταν και η γεια του. Και μια μέρα, το μετέβριο μάνα του, τη λέει Παπάνη, πήγαμε στο σπίτι του παππού. Ο παππού είχε πεθάνει. Και ο παππούς έφυγε πιο πολύ από την ναι, δεν παραξενεύτηκε πάλι ο πατέρα γιατί ο πατέρα του, ο παππού του, ήταν ιδιαίτερα ευλαβέστατο άνθρωπο. Και σε μια στιγμή λέει το παιδάκι, Μπαμπά, η γεια σα βρούλα είναι πιο ψηλή από τον παππού. Εκεί άρχισε να με καλά ο πατέρα. Mm. Γιατί το παιδί δεν είχε γνωρίσει τη γεια σα βρούλα, Για να ξέρει ότι ήταν πιο ψηλή από τον παππού. Ναι, ναι, λέει, πιο ψηλή από τον παππού. Εν τω μεταξύ γιατί ρωτά, με πήγε λέει η μαμά και τους είδα. Ήταν μακριά, όχι κοντά. Τι φοράγανε. Άσπρα ρούχα. Δεν τον ικανοποίησε η απάντηση. Τα μαλλιά του, πώ ήταν φθενισμένα. Δεν φαινόταν λέει γιατί έφυγαν τα πρόσωπά του. Τι παππούτσια φοράγανε η μαμά. Δεν μπορούσε να τα δω γιατί το άσπρο ρούχο έφτανε μέχρι κάτω. Ο παππούτσια προσπαθούσε να ξεψαχνίσει να μάθει να καταλάβει τι γίνεται. Και σε μια φορά που το πήγε ο, ο Μικρό, πάλι με πήγε η μαμά απάνω, λέει του Παπά. Παπά ξαναπεί. και είχε ρωτάει καθόλου σαν ναι. Πού, ήθελε να μαθεί τι έχουν να υπάρχουν, πώ λοιπόν, ήταν ο χώρο. Δεν μπορούσε να απαντήσει ο Μικρό. Και του λέει σε μια στιγμή, μικρός Παπά, εκεί που πήγαμε, η, η γιαγιά και ο παππού είχαν ένα παιδάκι πιο κοντό από μένα μελαχρινό, με ίσια μαλάκια. και περιγράφει τον αδερφό του πατέρα του ο οποίος είχε πεθάνει έξι χρονό και δεν τον είχε γνωρίσει ούτε ο πατέρας του είναι το Μου λέει, πήγα στην αδελφή μου και τη Δεν γνώρισανε το αδελφάκι μου, είχε πεθάνει έξι χρονό Δεν το το οδόν, εγώ γυνήθηκα μετά Και πάρ' και ρωτάω την αδελφή μου ο παππούς και η γιαγιά έχουν ένα παιδάκι που είναι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι Ο Λουκάς είναι με το αδερχάκι σου που έφερε πριν γεννηθείς εσύ Και ναι πως ξέρουμε πώ όλα αυτά που είχε ο μικρός δεν ήταν φαντασία Γιατί δεν μπορούσε να ξέρει πράγματα που δεν συνάντησε ποτέ του είναι Είδαμε περίπου Φυσικά τα σώματά μας δεν θα είναι αυτά που είναι τώρα, ούτε οι ανάγκε μα ε, στον άλλο κόσμο, στην άλλη ζωή θα είναι αυτά που έχουμε τώρα. Γι' αυτό ακριβώς και δεν θα υπάρχουν σπίτια, δεν θα υπάρχουν δέντρα, ε, δεν θα υπάρχει ψηλό και πορτός. Πώς Πώ θα είναι, δεν ξέρουμε. Η πραγματικότητα του άλλου κόσμου μεταφράσεται στη γλώσσα μα, στη γλώσσα που καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό να μην μας καταλύζουν κάτι τέτοιες περιγράφες. Αυτά καταλαβαίνουμε, έτσι μα μεταδίδει ο Θεό μια αλήθεια. Με όρους με του το, το, το κόσμου, για να τα καταλάβουμε. Όταν λέμε ότι η ψυχή πάει απάνω. Απάνω και κάτω, έχουμε εδώ, σε αυτόν τον κόσμο που σκεφόμαστε με τα πόδια στήγη και λέμε ο ουρανός είναι πάνω, η γη εδώ και τα καταφθώνει και άλλοι με κάτω. Όταν η ψυχή όμως φύγει από το σώμα δεν υπάρχει πάνω και κάτω. Απλώ τα λένε με τέτοιου απλού τρόπου γιατί πρέπει να πούνε μια αλήθεια. Και αυτό είναι το πρόβλημα το έχουμε πάντα όλοι οι άνθρωποι τη Εκκλησία. Λέει ο Άγιο Γρηγόριο: Ο Θεό δεν είναι τριά, Δεν είναι και ένα. Αλλά δεν, δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια. Πρέπει, πρέπει, Κάπω πρέπει να το πούμε. Και μεταχειρίζονται ορολογία που μπορούμε να καταλάβουμε. Γι' αυτό α μην μα καρταλίζουμε τέτοιε περιγραφέ. Εμεί θα, παρα, θα παρακαλέσουμε τον Χριστό. Να μην γίνουμε νεκρά μερικοπόποτε και μετάδοτε. Θα πρέπει μέσα μα να έχει κυκλοφορήσει η ζωή του Χριστού, το αίμα του Χριστού, για να ζήσουμε τη ζωή του Χριστού. Και αυτό φυσικά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εάν ο Χριστό είναι η ζωή, για να γίνουμε και εμεί ζωή, πρέπει να γίνουμε όπω ο Χριστό. Δεν μπορούμε να γίνουμε όπω ο Χριστό, εάν ο Θεό δεν στείλει τη χάρη του. Δεν θα στείλει ο Θεό τη χάρη του. Παραμονάχα μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε την ζωή των Χριστό εάν δεν έχουμε μέσα μας το αίμα του Χριστού, εάν δεν εξομολογήσουμε, εάν δεν κοινωνήσουμε. Δεν θα μα συγχωρήσει ο Χριστός στην άλλη ζωή για να μας βάλεις στο παράδεισο. Προσέξτε το αυτό. Δεν είπε ποτέ ο Χριστός ότι θα σα συγχωρήσω. Ποτέ δεν τότε. Τι είπε. Προσέξτε το αυτό για να καταλάβετε πόσο φοβερή είναι η δύναμη τη Εκκλησία στου Αποστόλου ή στου πρώτου Ιερεί που μεταδίδαν την Ιεροσύνη μέχρι σήμερα. Εάν την οναφείτε τη Σεμαρτή, εάν εσεί συγχωρήσετε, κάποιον τη Σεμαρτή, θα τη συγχωρήσω και εγώ. Εάν δεν τη συγχωρήσετε, δεν θα τη συγχωρήσω. Γι' αυτό δεν μπορούμε να σωθούμε έξω από την Εκκλησία. Οι πύλε αυτέ που μας οδηγούν στο Παράδεισο είναι τα μυστήρια τη Εκκλησία. Λέει ο Άγιο Εικόνα ο Καβάσιλα, οι πύλε των μυστηριών έχουν μεγαλύτερη αξία από τι πύλες του Παραδείσου. Γιατί? Γιατί οι πύλες των μυστηριών, αυτό που δεχτήκανε, δεν τον βγάζουν ποτέ έξω. Ένα που βαφτίστηκε δεν θα είναι ποτέ σαν να μην βαφτίστηκε. Βαφτίστηκε, τέλειωσε η ιστορία. Δεν σε πετάει έξω η κλησιά από τα μυστηριά τη. Αυτέ οι πύλες, λέει, δεν βγάζουν ποτέ κανέναν έξω. Ενώ οι πόρτε του Παραδείσου ανοίξανε κάποτε για να ξανακρίσουν πάλι αφήνοντας όμω αυτή τη φορά έξω τον διάφορο και τους αγγέλους. Γι' αυτό έχουνε μεγαλύτερη αξία οι πίτλες των μυστηριών. Γιατί για να δεις τις δεύτερες πρέπει να περάσεις από τις πρώτες. Σε τούτη τη ζωή είμαστε σαν έμβρια και οφορούμαστε Έω σου μορφωθεί η Εμιμή Χριστό, να γεννηθούμε, πώ να γίνει η τελική κρίση και να πάνε ημένε στο παράδεισο, η δε μη γεννητοσυγκρότηση εκείνοι που έχουν φύγει, μιλάμε τώρα για την κατάσταση των διακινημένων. Ζουν μια ενδιάμεση κατάσταση. Δεν έχουν πάει ακόμα οι άγιοι στον παράδεισο, προσέξτε το αυτό. Δεν είναι οι άγιοι ολοκληρωτικά ακόμα στον παράδεισο ούτε η κόλασσ этой άκομα еще είναι σε μια κατάσταση αναμονή περιμένουμε και οι μέλοι, γεύονται από τώρα, προγεύονται την χαρά του Παραδείσου αυτοί που θα κολλαστούνε προγεύονται έχουν μια πρόγευση μονάχα των hosts τη κολάσεως είναι σε μια κατάσταση αναμονή, περιμένουμε τι τι περιμένουμε γιατί δεν είναι ακόμα στον Παράδειο Ιω treffen γιατί δεν είναι ακόμα η παραδείο στην κόλαση περιμένουμε τα σώμα τα Είναι μερικά απλά πράγματα, όμως, αν και είμαστε χριστιανοί, δεν τα έχουμε καταλάβει καλά. Δεν θα πάει στο παράδεισο η ψυχή. Θα πάει η ψυχή και το σώμα. Δεν θα πάει στο παράδεισο, στην κόλαση η ψυχή, θα πάει στην κόλαση και το σώμα. Ο Θεός όταν επλασε τον άνθρωπο, δεν επλασε ψυχή. Έβαλε το σώμα και έβαλε μέσα την ψυχή. Ο άνθρωπος είναι και τα δύο. Τι, τι καλό μπορεί να κάνει η ψυχή για να πάει στο Παράδεισο χωρί το σώμα. Για πέστε μου, τι καλό μπορεί να κάνει η ψυχή χωρί το σώμα. Όταν θα γίνει τελική κρίση, λέει το Ευαγγέλιο, θα πει ο Χριστός σε αυτούς που θα σωθούν ήμουν αφυλακισμένος και με επισκεφθήκατε. Πώς θα επισκεφτεί η ψυχή να φυλακισμένο αν δεν κινηθούν τα πόδια. Ο Ορευθέντε, λέει ο Χριστό, κηρύξαμε σε όλα τα έθνη την αλήθεια του Ευαγγελού του. Πώ θα πάει η ψυχή να κηρύξει, αν δεν κινηθούν τα πόδια. Ήμουν αγυμνό, λέει ο Χριστό και με δίστατε. Πώ θα δει η ψυχή τον άλλον, αν δεν απλωθούν τα χέρια. Πώ θα δείξει τον άλλον ότι τον αγαπά, αν δεν κινηθούν τα χείλη, αν δεν τον αγκαλιάσουν τα χέρια. Πώ θα κάνει ο παπά συνθεία λειτουργία, αν η γλώσσα δεν μιλήσει, αν τα χέρια δεν κόψουν τον άλλον. Τι καλό μπορεί να κάνει η ψυχή μόνη της για να πάει στον παράδεισο ομόνιμης. Όπως λοιπόν το σώμα αγωνίζεται για να σωθεί, δεν αγωνίζεται μόνη η δεν μόνο η ψυχή, δεν προσέρχεται μόνο διανοητικά ο και το σώμα αγωνίζεται, γι' αυτό και το σώμα θα σωθεί. Κάνουμε το σαυρό μας, κάνουμε μετάνοιας, κάνουμε νηστεία, ό,τι μπορεί. Να κάνει, κάνει. Γι' αυτό και το σώμα θα πει. Και επειδή πολλές φορές δεν αμαρτάνει μόνο η ψυχή, δεν αμαρτάνουμε μόνο διανοητικά και το σώμα παρασένει τη ψυχή στην αμαρτία, γι' αυτό και το σώμα θα πάει στην πρόταση. Είναι τόσο πολύτιμο το σώμα μας, τόσο ιερό, που ο Θεός το διάλεξε για να Του. Δεν ξέρετε λέει, ο θα πάμε όσον το σώμα σας είναι Ναός του Θεού. και γι' αυτό ακριβώς λέει, δεν ξέρετε ότι όποιος θύρι, όποιος καταστρέψει το σώμα θα τον καταστρέψει το ίδιο ο Θεός. Γιατί καταστρέφει τον Ναό του Θεού. Είναι πολύτιμο το σώμα μας. Είναι τόσο πολύτιμο. Αυτή η ύλη, λέει ο Άγιος, ο την σέβομαι την ύλη. Σέβομαι την ύλη. Γιατί, για τον ΔΜΕ, είχε κενόμενο. Σέβομαι τη σάρκα για εκείνον που έγινε για μένα σάρκα. Γι' αυτό λέει ο Απόσπατο Πάμπτο: Δηλαδή, πρέπει το φθαρτό του είναι στην αφταξία. Αυτό που φτύνεται να γίνει άφθαρτο. Το θνητό τούτο, αυτό που πεθαίνει, να πληθεί την αθανασία, να γίνει αθάνατο. Και περιμένουμε, λέει, την απολύτωση του σώματο. Είναι ένα από τα βασικά άρθρα τη πίστη όρμα. Λέμε τι προσεχέ σαν κινησμένοι. Το στόμα λέει άλλα και το μυαλό σκέφτεται άλλο. Όπω κάνουμε και τι δουλειέ μα, κι είναι το σώμα όπω και αλλού είναι το μυαλό μα. Σαν να είμαστε ζώποι, σαν να είμαστε υπνοτισμένοι. Δεν είμαστε ξύπνοι. Το μυαλό δεν είναι καινούργιο σώμα. Πρέπει συνέχεια να το τραβάμε. Πού είμαι τώρα, εδώ να είναι και το μυαλό. Τι κάνω τώρα, εδώ να είναι και το μυαλό. Όχι αλλού το σώμα, καλό το μυαλό. Τι λέμε στο σύμβολο της Πίσω και το λέμε και το ξαναλέγουμε προσδοκώ ανάσταση νεκρών Αυτή είναι η ομολογία μας νεκρών σωμάτων προσδοκώ ανάσταση νεκρών διότι φυσικά Ναι, ο ΔΕ λέει, ο Πόσο Πάπουλο μάλιστα στο κομμάτι τη επιστολή του που διαβάζουμε στι κηδείε ή στα μνημόνια περιγράφει και πώ θα γίνει αυτή η στα περιγραφει και πω θα γινει αυτη η ανασταση των νεκρών. Ότι δεν θα προλάβουμε όλοι να πεθάνουμε. Δεν θα προλάβουμε όλοι να πεθάνουμε. Ούτε πάντα σε αναγκιστόμεθα, πάντα σε αναστηματόμεθα. Όταν θα γίνει η Δευτέρα παρουσία του Μίσκου, να το διαβάσετε αυτό το κομμάτι. Περιγράφει πώ θα γίνει η ανάσταση των νεκρών. Και λέει, και όχι μόνο πώς θα γίνει η αλλά και πώς ζούμε τώρα, πώς θα πρέπει να αντιδρούμε όταν κάποιος κοιμάται, όταν κάποιος πεθαίνει. Ότι δεν θα πρέπει να λυπόμαστε υπερβολικά, άνθρωποι είμαστε. Δεν μπορούμε να μην όταν κάποιος πεθάνει; γιατί συμβούνεται κάτι τόσο φοβερό που το Θεός ένα ώρακι σου τσοφάει και σ' ένα και χλε. Δεν θα λυπηθεί όταν φτάνει κάποιο άνθρωπο ή είναι σε ένα κόμμα ένα κομμάτι από το σώμα σου. Δεν θα πονέσει, δεν θα λυπηθεί, δεν θα κλάψει. Και θα λυπηθεί και θα κλάψει. Αλλά τι λέει ο Απόστολο Παύλο, Αδελφοί, που θέλω η μάχη να αγνοείται περί των Δεν θέλω να αγνοείται για αυτού που καθαίνουν. Όσπερ και η λυπή, ή να μην λυπήσετε, όσπερ και οι λυποί είναι έχοντε Για να μην λεχόσαστε σαν τους άλλου που δεν έχουν ελπίδα ότι θα αναστηθούν. Εντάξει, θα λυπθείς. Δεν είναι να μην λυπήσετε, αλλά να μην λυπόσετε σαν εκείνος που δεν ξέρουν ότι θα αναστηθούν. Δεν θα λυπηθείς, αλλά μέχρι σε ενός σημείου. Θα κλάσει μέχρι σε ενό. σημείου. Από εκεί και πέρα, το υπερβολικό πέθο, το υπερβολικό κλάμα, αρχίζει να γίνεται ασέντια. Δεν πιστεύει δηλαδή ότι θα αναστηθεί αυτός που έφυγε. Δεν πιστεύει δηλαδή ότι θα το ανεβρεις. Δεν αναστήθηκε δηλαδή για σέναν ο Χριστός. Έγινε στατιστική τον Μάη, φέτο. Και διαβάσω κάτι ανατριφαστικό. Στους 100 είμαστε οι 44 δεν πιστεύουν στην ανάσταση των νεκρών, Που σημαίνει ότι στους 100 Έλληνες, οι 44, δεν είναι οθόδοψοι, δεν είναι χριστιανή οθόδοψη. «Οι Χριστός είναι και γίγενται ματέα επίσης, σημών» λέει ο Απόστολος. Εάν δεν ανασκήθηκε ο χριστό, είναι ματέα η επίση μας. Δεν αξίζει να είσαι χριστιανός, εάν δεν πιστεύεις στην ανάσταση των νεκρών. Γι' αυτό ακριβώς, δεν δέχτηκε, ή φορά μαύρα, ή κλέσει, ή δεν κλέσει, όλα χαμένα βάλα. Και ξέρετε τι εντύπωση μου έκανε. Η σωστή στάση ενό χριστιανού. Κοιμήθηκε ένα σπουδαίο Ιεροκυρίκα, παντρεμένο, με ένα παιδί, ο Δημήτρη, ο Παναγόπουλο. Να ακούσετε όλε τι κασέδε, κοιμηθηκε ενα σπουδαίος ιεροκυρικα παντρεμενο με ενα παιδι ο Δημήτρης, ο παναγοπουλο να ακουσετε ολε τι κασέδε. Δέχτε, βλέπω μια φωτογραφία από την κηδεία του και λέω. Μάγρα όλε, οι κύριοι, όλοι κύριοι, έτσι από μία, αυτή που κλαίει έτσι και είναι και, και, και, και, και, και δίπλα του, γιατί δεν φοράει η μάγρα. Άλλη είναι η γυναίκα του. Της απαγόρεψε να φορέσει η μάγρα. Πάω να συναντήσω, λέει το Χριστό μου, θα πάω στον παράδεισο, πάω να συναντήσω στον παράδεισο, πάω να συναντήσω την Παναγία, πάω να συναντήσω αυτού που αγάπησα και ελάκριψα και πίστεψα σε όλη μου τη ζωή και θα κλάψεις γι' αυτό αντί να χαρείς, θα κλάψουμε αντί να χαρούμε και μου λες δεν βλέπεις και την εικόνα έχει τα χέρια και την εικόνα του είχε πετήσει με του βάλει την εικόνα της Αναστάσεως, αυτή είναι η στάση του χριστιανού προς αυστοθάμετου και ο σταυρός αυτό σημαίνει. είναι το σύμβολο της νίκης, είναι το σύμβολο με το οποίο νικάμε, ετούτον νίκαμε Είπαμε ότι μέχρι να γίνει η τελική κρίση και να πει ο Χριστό, ε, εσείς πηγαίνετε στο παράδεισο και στη χαρά του Θεού, και εσείς ε, στον πύργο του αιώνα, μέχρι τότε δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Μέχρι τότε δεν είναι ούτε οι άγγελοι στο παράδεισο, ούτε οι κολλασμένοι στην κόλαση. Είναι σε μια ενδιάμεση κατάσταση και περιμένουμε τα σώματά του. Η ιστορία δεν έχει τελειώσει, η δεύτερη παρουσία, η ανάσταση των η τελική κρίση, δεν έχουν γίνει ακόμα. Μέχρι τότε, και εκείνοι που βρήκανε θάρρος, παρουσία στον Θεό μπορούν να μας βοηθήσουν, όλοι αυτοί μας βοηθάνε, αλλά και εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε εκείνους που έχουν κινηθεί που και δεν ξέρουμε πού βρίσκονται. Πώ Ένας τρόπος. Σαρανταλήτων μόλις κοιμηθεί ένας άνθρωπος να δώσουμε το όνομά του στον Παπά με τη μνημόνωση των ονομάτων σε Θεία Λειτουργία ο Χριστός γι' αυτό πρόσφερε το έβαλε και η Λειτουργία είναι ακριβώς η θυσία του Χριστού που, δει, που επαναλαμβάνεται κάθε Κυριακή για να έχουν οι άνθρωποι ζωή λέει, είναι ζωή και να έχουμε ζωή άσπη και περισσότερο τη ζωή κάνει το περισσότερο από τη ζωή, η Ενιχριστό Ζερ. Μου κάνει εντύπωση πόσο όμορφη θα την η στιγμή που ρίχνει ο παπάς τα ονόματα των μνημονευτέτων στο Άγιο Πωτήριο. Βγάζει από το πρόσωρο με ρίδες, τα ονόματα που του έχουν δώσει και αυτά τα ονόματα θα μπορούν να είμαστε τα υπόλοιπα τμήματα από το πρόσωρο για να γίνουν σώμα του Χριστού. Και έτσι γινόμαστε σώμα του Χριστού μέσα στο αίμα του Χριστού και λέει ο παπάς, Κύριε τα αμαρτίας, τον ενθάδε, τον εγώ, μνημονηθέν των δούλων σου, τώρα μνημονέψαμε, ζώτοτε και τεθνότον, πλήνε τις αμαρτίας τους, το αίμα τίσω το τιμίο, πρισβήσεις, πανεχράδους σου μητρώς και πάτολους σου των Αγίων. Γι' αυτό δεν θα παραλείτουμε ποτέ να δίνουμε το όνομα για 40 λίπους. Ένας δεύτερος τρόπος. Προσεχή. Προσεχή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βοηθάει προσε�� σου, φιστε, η προσοχή. Θα λέω, κύριε Σου Χριστιανό, μνήσαι για την ψυχή του δούλου σου, τάδε, με το Κογκοσυνάκι. Και όταν θα λέμε, μνήσαι, μνήσαι, μια φορά το πούμε το όνομα, ή δύο, τόνο. Ή αν έχουμε ονόματα, μνήσαι και κύριε, των ψυχών των δούλων σου, τα λέμε τα ονόματα μια φορά και μετά λέμε, μνήσαι, μνήσαι, μνήσαι. Δεν ξέρουμε πώ του βοηθάει. Αλλά ότι η βοήθειά μα του φτάνει και του βοηθάει, το ξέρουμε. Από χιλιάδε περιπτώσει δεν είναι μια και δύο. Αυτή η ιστορία γίνεται τώρα και χιλιάδε χρόνια. Απλώ ο διάβολο κοιτάζει να μα βγει από την Είναι μια καλογρίβλα σε ένα μογαστήρι στο πίτσο, α μην πούμε πιο γνωστό. Και κινήθηκε ο πατέρας, πέθανε ο πατέρας. Άρχισε και εκείνη ήξερε να κάνει κοπού. Σκηνάει. Κύριε Σου Κρίστιαν, είσαι τριψίδιο στο Δούρκου Σουτάν. Μύρισε, μύρισε, μύρισε ένα βράδυ, δύο βράδυ, τρία βράδυ. Και μετά τη βάζω διάολος στο μυαλό μια φράση από την Αγία Γραφή. Προσέξτε, ο διάολος μα πολεμάει με την Αγία Γραφή. Και η Αγία Γραφή στα χέρια του διαβόλου, στα χέρια των ερετικών, γίνεται σαντανικό βιβλίο. Η Αγία Γραφή μας σώζει όταν την εξηγούν αυτοί που έχουν το ίδιο πνεύμα με αυτού που την εγγράψα. Γι' αυτό την αγία γραφή θα αντιδεχτούμε όπως όπω μα την εξηγεί η Εκκλησία μα. Γιατί την αγία γραφή τη χρησιμοποιείται ο Διάλο. Ήδη το Είδω, τον βλέπουμε από του πειρασμού του Χριστού. Πήρε λέει τον Χριστό, ο τον ανέβασε ένα από τους στο του πειρασμού στο φτερίγιο του ναού και του λέει: Πέσε, αν είσαι ο Διόξο που θέλει, Διέτρα πέσαι, Άρτε, γιατί είναι γραμμένο στην αγία γραφή για σένα. Ότι θα στείλει του αγγέλου ή να ρούσει σε μη προ σου, για να σε πιάσει ένα στι πέτρες. Χρησιμοποιούσε ο διάβολο την Αγία Γραφή εναντίον Χριστού. Το ίδιο κάνει και σήμερα. Χρησιμοποιούν οι αρετικοί, τα όργανα του διαβόλου, την Αγία Γραφή εναντίον των Χριστιανών για να σε βγάλουν από την Εκκλησία. Τι βάζει λοιπόν ο διάβολο στο μυαλό, Μια φράση από την Αγία Γραφή που λέει: Έπειτο άδειο, οκέσει μετάνεια. Στην άλλη ζωή δεν υπάρχει περίπτωση να μετανοήσει ο άλλο. Δεν μπορεί να μετανοήσει. Είναι άχρηστη μετάνεια. Και λέει και καλαγούλα, Δίκαιο έχει τι, αλλιώ Τι, Τι κάθομαι και εγώ και λέει, τώρα και λέω, μου είχε την ψυχή το δούλουσε. Όποτε έκανε να πάει ο πατέρα μου πήγε. Αν ήταν να βγαίνει στον παράδοσο, πήγε στον παράδοσο, Αν ήταν να βγει στην πόλαση, πήγε στην πόλαση. Τι κάθομαι και κάνω τώρα. Και σταμάτησε το κουβοστινάκι, σταμάτησε να προσέλκεται για τον πατέρα του. Το μοναστήρι είναι προσκύνημα, επειδή είχε μια μεγάλη αργία επιδημμένη και πάει πολλή χρόνου. Και ένα βράδυ βλέπει κάποιο που είχε αργήσει να έρχεται στο μοναστηράκι. Το κελίπη είναι από την άξιο μεριά του μοναστηριού και βλέπει τον άνθρωπο με το φακό, ο οποίο είδε το φω στο παραθυρό τη και έκοψε δρόμο. Κατά Κατάλαβε κάνει, κάτι θέλει να την ερωτήσει, και περίμενε. Φτάνει κάτω από το παραθυρό τη, μέσα στο τάδι, και τη λέει: Μόνο αυτό το φως είχα και μου το έσβησε. Και σηκώνει ένα φαναράκι και βλέπει τον πεθαμένο πατέρα τη και έσβησε το Σηκώθηκε το μοναστήριο στο πόδι από τι φωνέ μου. Λέει μια άλλη καλοβουλιά τρει μέρε κάναμε να την ασεφέρουμε. Μόνο αυτό είχα και μου το ζήτησε. Δεν ξέρουμε πώ η προσευχή μα φτάνει αυτού που καθάνανε. Το ότι του φτάνει όμω, να πω στο ξέρω. Έτσι μαθαίνουμε όλε τι αληθινέ πιστώσει μα, ζώντα του. Δεν είναι πράγματα που τα καταλαβαίνει το μυαλό. Τα δεχόμαστε γιατί είναι η ίδια μα η ζωή, γιατί τα ζούμε. Ο άλλο τρόπο. Είπαμε, ο πρώτο σα ερωτηλεί Ο δεύτερο, η προσευχή για του δικαιωμένου. Ο τρίτο τρόπο. Πέθανε ένα παπά, σε ένα χωριό έξω από τη έφεσε. Παπά, και λέει ο εκδονό, τότε ήταν μικρό, σήμερα μεγάλο άντρα, στι τρει μέρε κάνουμε τα τρίτα, τα μνημόσια. Του λέει η Εκκλησία: Στι τρει μέρε θα κάνετε τα τρίτα, θα κάνετε τα εννιάμενα, θα κάνετε τα σαράτα. Όταν... Κάντε τα! Κάντε τα. Τι, τι έχετε να χάσετε! Πόσε στοιχίζει μια κούφτα κόλλημα. Α μην το καταλαβαίνουμε. Τι μα στοιχίζει. Στυχίζει στον εγωισμό μα και στην υπερηφάνειά μα. Δεν το με το απορρίτω, δεν το καταλαβαίνω το απορρίτω. Κάνονται τα τριήμερα. Ήμουν εγώ, λέει, στο σπίτι, ένα παλιό διόρθωτο σπίτι, σε ένα πάνω όροχο. Είχαμε μπει κάτι γειτόνισε, θα ετοιμάζαν οι καφέδε, που για να κεράσουν αυτού που θα σαν από το κινητήριο. Και σε μία σημεία πούμε ε, την πόρτα κάτω, λέει να νείται και να κλείνει και του λέει μία κειδόνη στο παιδί μας για πάνω, πήγαινε πουλάκι κάτω να δεις ποιος είστε, κατεβαίνει από τη συρκάστα, ήταν έξυπρονό, κατεβαίνει κάτω τρέχοντα και μείνει κόκκανα. Μέσα από την πόρτα, μέσα στο δωμάτιο, μέσα στο σπίτι ήταν ο πεθαμένος παπάς, ο Όφιος, να στάζει νερά από το πετραχύλι, από το σκούφο του, από το πετραχύλι, ταράσσα του, είχε γίνει κάτω μια λινούλα. Κοιτάζει ο μικρό κατάπληκτος και με την αφέλεια που έχουν τα μικρά του λέει: Παππού, δεν πεθανέσαι. Κοιτά για τον παππού, τι μέρα είναι αυτά. Και λέει ο παπά, τώρα που θα έρθουν να του πει ότι του ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα γλίτωσα από αυτά που τράβαγα τρει μέρε. Τώρα γλύτωσα από τα μαρτύρια και τον πόνο και τον δρόμο που έζησε αυτέ τι τρει μέρε. Να του πει ότι του ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα λυτρώθηκα. Και αυτά δεν είναι νερά. Είναι υδρώντα από την αγωνία που τράβηξε αυτέ τι τρει μέρε. Και κάνει μεταβολή και βγαίνει έτσι. Βγαίνει και ο Μητρό, είχε ψαφανιστεί ο Πόκτο. εκείνη την ώρα γυρνάγα και άλλα από το λιγοκύπτο, από το κινητήρι. Λέει ο Παππού στην ιστορία, κατεβήκανε και άλλε από πάνω, γιατί μαζεύανε τα κεράσματα, και λέει το παιδί, δεν έμεινε ούτε ένα. Που να μην βάλει το δάχτυλο κάτω στα νερά και να το βάλει στο στόμα του. Γιατί ήταν αλληλεγγύο, ήταν υδρότητο. Να πώ ξέρουμε ότι ένα μνημόνιο που θα κάνουμε βοηθάει αυτόν που πέθανε. Όχι γιατί μα το λένε οι παπάδες και οι καλόι και οι θεολόγοι, αλλά γιατί καζούμε. Δεν, αυτά που είπε ο Χριστό δεν τα πει για του παπάτε και του καλώτερου, για όλο το κόσμο τα Αυτά δεν τα μαθαίνουμε εμεί για να τα πούμε σε εσά. Εσεί τα μαθαίνετε που τα ζείτε και τα λέτε σε εμά. Αυτό δεν συνέβη σαν καινότο. Εδώ στον κόσμο έγινε. Και επειδή ο κόσμο, επειδή απλοί χριστιανοί ζουν έτσι με τέτοια απλότητα αυτά που λέει η Εκκλησία, γι' αυτό ξέρουν από πρώτο χέρι ότι είναι αλήθεια αυτά που είπε ο Χριστό. Ο τέταρτο τρόπο. Γίνεται ένα τροχαίο εδώ στο Μπιρέα. Δίνει μια ηλαστοφύλακα, σκοτώνει μια κοπέλα 19 χρονών. Φυσικά όλοι τρελαθήκανε από τον πόλεμο όλοι βλάψανε, αλλά πιο πολύ ένα στιό. Ο οποίο είχε το κοριτσάκι σε μεγάλη αγάπη. Φαίνεται ότι δεν είχε άλλα παιδιά και την υπεραγαπούσε. Και έπαθε σοκ. Γιατί να σκοτωθεί. Πού είναι ο Θεό. Πού είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Τόσοι εγκληματίε υπάρχουν. Γιατί δεν παίρνει αυτού και σκότωσε την Κατερίνα, 19χρονο πετάκι. Τι ωφέλησε η ζωή τη, γιατί γεννήθηκε. Καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Και ήταν άνθρωπο τη Εκκλησία. Αλλά είπαμε, υπάρχουν στιγμέ που ο διάποδο ξέρει πότε να μα πατήσει. Για να γνωρίσει την δύση μα. Μια μέρα, είχε περάσει και εβδομάδα, πήγαινε σπίτι μου. Έπαιρνε εκείνη την ώρα ένα ξαρά. Έλα πατριώτη, πάρε ψάρια, μοσφοβολάνε, εκείνος που ήρθε. Πάρε τώρα τα δεν βλέπεις, μου, ζωντανά, δεν θα αυτή ψάρια. κοίτα μεγάλο που λέει, άσε με, δεν θέλω. Που θα Οπότε ο άλλος για να απαλλαγεί από, το... από το ψάρι σκέφτηκε με τον θα πάρω ένα για το της Κατερίνας, παίρνει ένα ψάρι, πάει παραπέρα το δίνει σε μια οικογένεια και σπίτι. Μετά από καμία Συναντάει έναν φίλο του. Γεια σου, γεια σου. Τι κάνεις. Κάλα. Τα πάνε και χωρίζουν. Την ώρα που χωρίζουν, έφευγε ο πύλος του γυρνάει τις αθνικές φιλούλες. Λέει, άμα θα το ξέχναγα. Γυρνάει και ο θείος, ο στεναχωρημένος. Τι είναι. Του λέει ο φίλος του, είδα χτες βράδυ, στον ύπνο μου, την ανιψιά σου την Κατερίνα και μου είπε να σου πω ότι το έλαβε το ψάρι και σε ευχαριστεί. Τι θα πει αυτό. Μέχρι σήμερα δεν του είχε κλείσει το στόμα από την κατάμιξη. Δεν το φώναξε να πεις ότι το άκουσε ο ή το άκουσε κάτως. Το σκέφτηκε. Θα το πάρει για την ψυχή της Κατερίνας. Μου είπε να σου πω ότι το έλαβε το ψάρι και σε ευχαριστεί πολύ. Τι θα πει αυτό. Δεν ξέρουμε. Πώ η ελληνική που έκανε έφτασε την κοπελίτσα, αλλά την, ότι την έφτασε να το ξέρω. Αλλά αυτά ναι. λέει ένα άγιο τη εκκλησία, ο Άγιο Γρηγόρη ότι είναι καλό με αυτά για τους κεκκινημένους. αλλά λέει ό,τι καλό ελπίσει ο καθένας μας να κάνουν οι άλλοι μετά το θανατό του για εκείνον να το κάνει ο ίδιος για τον εαυτό του όσο ζει. Καλύτερο πράγμα είναι να φύγει κανείς ελεύθερος παρά να πάει εκεί να δεχθεί από τους και να περιμένει να τον ελίσουν οι άλλοι με αυτά που θα κάνουμε. Αυτά γνωρίζανε οι Άγιοι που είπαμε στην αρχή και περιμέναμε με χαρά το θάνατο. Και λέγανε «Κύριε, αξίωσέ με να μισήσω τη ζωή μου για, ζω... για την ζωή μου την εξή, για να ζήσω τη δική σου ζωή», ο Άγιος Ισάρτος Υίλος. Γιατί ξέρανε ότι αυτό που λέμε θάνατο δεν είναι παρά ένα πέρασμα. Από αυτόν τον τρόπο ύπαρξη σε ένα άλλο τρόπο υπάρξη, Από αυτόν τον τρόπο ζωή σε έναν άλλο τρόπο ζωή. Ξέρετε πώς το λέμε το πέρασμα στα εβραϊκά. Πάσχα. Αυτό θα βιβάσει. Αυτό το Πάσχα μας έδειψε ο Χριστός. Αυτό το πέρασμα. Διελούθησε, εάν εισέλθει ούτως σωθήσουν και. Αυτός που θα περάσει μέσα από το τον ζώντας τη ζωή του Χριστού, αυτός θα σωθεί. Και αυτό θα το κάνουμε τώρα. Η ζωή η μετά θάνατο να κλείσει από εδώ. Λέω Άγιο Γενικό Γλαψοκαράσινα, δεν υπάρχει άλλη ζωή εκεί και άλλη ζωή του. Η ζωή είναι σε ένα δέντρο που έχει τι ρίζε και τον κορμό εδώ και τα κλαδιά και του καρπού εκεί. Η ίδια ζωή είναι. Γι' αυτό ακριβώ και λέει ο Λαπαύλο, Πού σου θάνατο το κέντρο, Πού σου αδεί τον ήπα, Πού είναι θάνατο το, το κεντρικό Πού είναι άδεια, Πού είναι κόλλε, Πού είναι θάνατο η νίκη σου. Ανέστη Χριστός και του τόκα στις δέμονες. Ανέστη Χριστός και εσύ καταβέβλεσαι, και εσύ νικήθηκες. Είναι πολλά τα περιστατικά για να υποκριθεί κανείς πια άγνοια. Έχουνε περάσει δυο χιλιάδες χρόνια. Δεν μπορούμε να παρασχένουμε ότι δεν ξέρουμε. Είναι πολύ αργά για μας και έχουμε χάσει τις δικαιολογίες. Ξέρουμε πως ό,τι ο Χριστός, είναι αλήθεια. Γιατί αν δεν ήταν αλήθεια, αυτοί που τα είχαν πιστέψει και δώσαν τη ζωή του για αυτά, θα είχαν χαθεί, θα είχαν εξαφανιστεί, δεν θα είχαν Και όμως βλέπουμε 400 χρόνια μετά το σπάξιμο του Αγίου Ραφαήλ να εμφανίζεται ο Αγίος Ραφαήλ και όχι μία φορά, όχι δύο φορές, όχι τρεις φορές όπως ο Χρυσός μετά το θεατό του, εμφανίστηκε αμέτρητες φορές και όχι μόνο στους Αποστόλους και πάνω 400-500 σε ένα λόγο. <laughs> Δεν τον είδα ένα σχεδόν. ούτε τον Χρυσό, ούτε τον Λαγιο Ραφαίλη, ούτε τον Άγιο Μεχνάβη. Εφόσον και η Αγία Ουδία που εμφανίστηκε μεζέται τον Λαγιο Ραφαίλη και είχε, την είχαν σταυρώσει στην του, στην του Μοναστηριού, μου λέει ο πατήρε Μανού, που την ευρύχε η αδερφή του, δεν μπορούσαν να την εξεκαρθώσουνε, γιατί δηλαδή διαλύονταν το σώμα και την εθάψανε μαζί με την πόρτα, μαζί με την εξόπορτα. Και τώρα που την ευρύκανε, η πόρτα, η εξόπορτα είχε λιώσει και βρήκανε τα κόκκαλα, τα οστά, με τα καρφιά. Μόνο στο κεφάλι του κορισιού, που λέει ο πατήρε Μανού, είχανε καρθώσει καρφιά, μόνο στο κεφάλι. Και τώρα. Εάν αυτά που είπε ο, ο Χριστός ήταν ξένατα, αυτοί θα είχαν χαθεί. Μα από τότε εκείνοι ζούνε, έχουμε απόρριξη ότι είναι αλήθεια. Από αυτό ξέρουμε ότι είναι αλήθεια. Πατέρες και εδωχή μου εγλογημένη, τόσα χρόνια, οι διώχτες του Χριστού καταδιώκανε, βασανίζανε, σκοτώνανε τους χριστιανούς. Μετά από δύο χρόνια, ο διάβλος είδε ότι η δεν καταφέρνει τίποτα. Δημιουργεί μάρτυρες και δημιουργεί αποδείξεις πως η διδασκαλία του Χριστού είναι σωστή. Και άλλαξε τα χτυπή. Τώρα άλλαξε τα χτυπή. Ο διάβλος έπαψε να χτυπά τους Χριστούς. Και άρχισε να χτυπά την πίστη των πιστών και αρχίζουν οι θεωρίες οι διάφορες. Ναι μεν αυτό που λέει η Κλησία είναι έτσι, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι είναι και ακριβώ έτσι, μπορεί να συμβαίνει και κάτι άλλο. Να και οι Προτεστάτες, να και οι Ευβοβάντες, μόνο οι Προτεστάτες είναι 410 κομμάτια και 410 κλησίες και επιπλέον. Να και ο Ρωμακαθολικός, να και ο ένας, να και ο άλλος. αρχίζουν οι θεωρίες, αρχίζει ο με μετά μέσα από έχει στη διάθεσή του να γελιοποιεί, να μειώνει την πίστη των Χριστών αρχίζει να τροπιάζει τους Χριστιανούς, να, να κάνει γελίος τους Χριστιανούς ώστε να δρέπονται και οι ψήκοι Να σας πω κάτι, ο διάλογος μισεί τους Αγίους περισσότερο από την Ισή των Χριστών γιατί αν δεν υπήρχαν οι Άγιοι δεν θα μας αρνηθεί σήμερα Χριστένει και δεν θα γνωρίζαμε τον Χριστό. Δεν δίνει κανείς η ζωή του να πεθάνει επειδή διάβασε ωραία βιβλία σε την Ιδιαθήκη ή επειδή του λένε ωραιε ιστορίες. Κάποιοι. Αλλά επειδή οι Άγιοι με τη ζωή του δείχνουν, δείξανε ότι η αλήθεια του Χριστού είναι η ζωή. Αφήστε τον διαβόλο και διαβόλου. Αυτή Αυτοί θα κάνουν τη δουλειά του εμείς θα κάνουμε τη δουλειά τους, τη δουλειά μας. Εκείνη θα πονημάνει τον Χριστό και την πίστη που μας έφερε και μας χάρισε και τους Αγίρους και εμείς θα λέμε Κύριε σου Χριστέλα εισένα και Άγιοι του Θεού πρέσβευε υπερημόνι. Μισούν τους Αγίρους αυτοί που μισούν τον Χριστό. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ αυτό. Να ερθόμαστε ένα πράγμα. Να μα αξιώσει ο καλό τρόπο να βρεθούμε στην ουράνια Βασιλεία του, μαζί όλοι μαζί και χαρτιμένοι, όπω είμαστε τώρα να είμαστε και εκεί. Να φύγουμε χαρούμενοι, όχι κλέβοντα και προχωρήσουμε. Γιατί η βασιλεία του Χριστού, η ζωή του Χριστού, η ζωή του παραδείσου έχει αρχίσει ήδη από τώρα. Και την ευζουν όχι χιλιάδε, εκατομμύρια άνθρωποι. Το πόσο πολύτιμη είναι. Δεν έτυχε να χάσουμε τη ζωή μα για τίποτα. Το πόσο πολύτιμη είναι η ζωή μα το βλέπουμε. Το πόσο πολύτινη είναι η ψυχή μας, το όδειξε ο ίδιος ο Χριστός, που έζησε τη ζωή μας και σταυρώθηκε και την έφεσε για να την ξενακερδίσει η Γιανάς. Να μην όλοι όλοι Να παραμείνουμε αμετακίνητοι να προσευχόμαστε και να μας αξιώσει ο Θεός τη ουρανίου βασιλείας του. Αμήν. Παρακαλώ την αγάπη σας να έρθαστε και για μας. Η Παναγένα σα έχει καλά όλους, ο Γάγος ω και όλοι οι άγιοι. Να έφαστε.